Καλό μεσημέρι, <ΣΠΣ> ακούτε ελληνοφρένεια της Πέμπτης. <ΣΠΣ> ελληνοφρένεια, καθημερινά, μία με δύο, στα παραπολιτικά, 90,1. <ΣΠΣ> <ΣΠΣ> <ΣΠΣ> ελληνοφρένια για να ακούτε καθημερινά, όλες τις μακακίες που λέω, Δεν σε κουνούμαλα. Γεια σα και καλώ ήρθατε. Δεν Και δεν όλα μαζί. Είναι επέμπτη. πέμπτη. Ε, βλέπω τώρα κάτι πλάνα εδώ στην ΕΡΤ που δείχνει τραχτέρ σταματημένα στις άκρες είναι. του δρόμου. Μια ψιλοησυχία. Είναι τα τραχτέρ εκεί παρκαρισμένα και η εθνική ψιλοέρημη. Το αντίθετο συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας. Ε, ναι, γιατί εγώ βλέπω στην άλλη οθόνη από στην... εδώ πίσω που είναι φοιτητές. Μπράβο, ναι. Που είναι φοιτητέ στα γε... Έχουν και Έχουν γεμίσει. Έχει σημασία ποια οθόνη θα ματιά. Είναι πολύ μαζικό αυτό που λέμε στο στελητήριο... ελληνικό. Συγκεντρώνονται ακόμα. Δεν είναι... ε, ναι, εντάξει, ε, το, έχουν ανέβει τα πάνω. Πολλοί κόσμοι, πάρα πολλοί κόσμοι. Πολύ... Νέα παιδιά. Είναι πανελλαδικό. είναι πανελλαδικό. Έτσι, παιδιά σε όλα. Ναι. Κάτω ναι. Ε, Καλό είναι, χρήσιμο και ωραίο καιρό. Είναι και, στα ενώ, και στα ασφαλιστικά εννοώ οι μεγαλύτεροι βγαίνουν. Όχι, εννοώ οι νέοι σε όλα. Γιατί του αφορούν και μελλοντικά. Σε αυτόν τον τόπο ξεκινά από φοιτητή. Μετά όταν πιάσει δουλειά και αν. Ισω εργαζόμενο, μετά ο συνταξιού δεν σα αφήνει Στου ίδιου δρόμου έτσι καλλιώ. Αυτή η πανεπιστήμιο <laughs> πανεπιστημίου και, πανεπιστήμιο και η σταδίου είναι σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Αν μπορούσε να μιλήσει πανεπιστημίου ή σταδίου και το σύνταγμα, τι έχουν ζήσει. Καλά η πανεπιστημίου τέσσερα χρόνια, χρόνια από Μακογιάννη <laughs> Έχει να πει πολλά. Δεν έχει ιστορίε τέτοιε. Πήρε πήρε ανάκούφιση όταν έπεσε ο χρόνο. Δεν ενώ αυτό ενώ πόσε χιλιάδε παπούτσια εκατομμύρια έχουν πατήσει με τι αιτήματα. Από το 200 χρόνια και τώρα αυτό, από το που έγινε πρωτεύουσα η Αθήνα αρχίσαν διαδηλώσει 20-30 χρόνια μετά αρχίσαν οι διεκδικήσεις Και φωνικά έχουν γίνει και άλογα έχουν καλπάσει εκεί πάνω. Τάγκ, ερπίστριε. Τάγκ, ερπίστριε. Άγγλοι. κούνια, Άγγλοι. Μπότνε. Είχαμε και του Άγγλου το 1940. Τέσσερα. Σε ένα τέτοιο Όπου δεν είναι η εποχή να λε τέτοια. Ναι, ναι, ναι, όχι. Εμεί ξεκινήσαμε το κλασικό μα σήμα που είναι το εμβατίνο με το κυριακό μητσοτάκι που λέει εδώ τη ελληνοφρενεία. Όμω το σήμα σήμερα είναι άλλο. Θα ακούσουμε τον κύριο Βορίδη. Αυτό που θα παίξουμε τώρα θα, να δεν θα μπορούσε να φτιάξει την οθόνη. Φτιάχνει την οθόνη. Δεν την Θα μπορούσε να είναι σήμα, ρωτήθηκε για το περίφημο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου χτε, Το οποίο θα αναφερθούμε σε λίγο. Αυτό που κουραστήκαμε. Θε το βράδυ στα κανάλι να το βλέπουμε όλη την ώρα, εννοείς. Που είχαν σπάσει πρόγραμμα και έπαιζε όλη την ώρα σε όλα τα κανάλια. στα σταμάτητα. Εντάξει, το Ευρωκοινοβούλιο έβγαλε μια απόφαση για μια χώρα ότι κάτι δεν πάει καλά σε πέντε τομεί. Τι θα σου αυτό. Εντάξει, το, και πρέπει να το πούν και τα κανάλια τη. Το, πει, το που είναι ο λόγο που δεν πάει καλά. Το, πει, <laughs> <από> <laughs> το ότι δεν, πει, δεν το είπαν τα κανάλια είναι ο λόγο. Α σταθούμε ε. σε αυτό να δούμε τι έγινε. Πει. Να ακούσουμε όμω πώ. Γιατί στέκει η δήλωση του Βορρήδη στέκει και χωρί να ξέρει ότι είναι για το ψήφισμα αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο. Να το ακούσουμε όπω το είπε, να το αποτυπώσουμε. και να ξέρουμε να το λέμε και να το πιστέψουμε αυτό που λέει ο κύριος Βορύδης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα, το ισχυρότερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Αλληλουλία, αλληλουλία, αλληλουλία, αλληλουλία. Η Ελλάδα, υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αποτελεί ένα παγκόσμιο παράδειγμα επιτυχίας και παγκόσμιο παράδειγμα αναφοράς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση χρέους, όταν η χώρα με το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, όταν είναι η χώρα η οποία έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό όσο καμία άλλη χώρα. Αυτό το, αυτή η οικονομική επιτυχία, η πρώτη χώρα στην προσέλιξη επενδύσεων, αποτελεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έναν φωτεινό φάρο για μια ολόκληρη οικογένεια κομμάτων. <Και> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σοσιαλιστές, αριστερά, οικολόγοι και λοιποί διαμορφώνουν ένα μπλοκ για να χτυπήσουν τον πιο επιτυχημένο πρωθυπουργό. τον πιο επιτυχημένο πρωθυπουργό. <ΣΣΣΣ> Αποτελεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έναν φωτινό φάρο. φωτινός φάρος. Πάμε να Όχι, είναι τέλειο Δεν πρέπει να πούμε Έχει κλέψει τη δουλειά μας κανονικά. Εμάς. Τα είπε τη δικιά παν... μα μόνο. Mm. Πάνε, πάνε. τα μεροκάματα στου τυχαίου περαστικού μέλη τη ΟΝΕΔ που θα λένε την κόμενη εσύ. Τα είπε ο Βορύδη. Τα, τα λένε πλέον οι υπουργοί. Μέχρι τώρα αυτά τα λέγανε. Κάτι Αυτή. Ο κυριολόγο έλεγαν την κόμενη εσύ okay. και κάτι στελέχη τη Δραχμή. Ωραία. Όλοι αυτοί τα λέγανε αυτά και κάτι δεύτερη υπουργοί και βουλευτέ. Τώρα τα είπε και ένα υπουργό του επίπεδου του Βορύδη. Είναι λίγο παραπάνω. Ε, τι φάρο. Τι ο καλύτερο Πρωθυπουργό, τον ζηλεύουν όλοι σκεβωρία τη Ευρώπη κατά του Δεντόλα Και αν εκτό και αν έχει ένα τόνο ειλωνία που δεν πιάνουμε. Ναι, τον έχω ικανό ε, να το κάνω. Το, το τσιμπάει λίγο παραπάνω επίτηδε. Κλείνοντα το γιατί μάτι. Γιατί είναι δόλυος. Ναι, γιατί είναι το μάτι. Και είπε μέσα. Τώρα θα ερμηνεύσω. Ναι, ναι, Όποιο θα πιάσει. Ναι, ναι, ναι. Και αρχίζει να λέει είναι φάρο και τέτοια. Και εγώ όταν τα ακούγα πέρα το ναι. μυαλό. Γιατί υπερβολή σε αυτέ τι περιπτώσει καμιά φορά κρύβει κι άλλα. Ναι. Αλλά είναι ωραίο αυτό. Θα το αποστηθήσουμε και θα πέφτει τον Ιούνιο. Είναι σος. Τι είναι ο Πρωθυπουργό, Φάρο. Φάρε! Τα λέμε. Ναι, αυτό ακριβώ. Αφού λοιπόν το κρατάμε αυτό. Είναι αυτό που λέμε. Φάρε, Κεγά. Ναι, αυτή ήταν η απάντηση του Βορύδη για τα όσα έγιναν χθε στο Ευρωκοινοβούλιο. Χθε, να πούμε ότι πέρασε ένα ψήφισμα. 330 υπέρ, 254 κατά. Ναι, ήταν αριστερέ ομάδε, ήταν σοσιαλιστέ, ήταν όμω και φιλελεύθεροι. Γιατί εδώ υποβορείδη αριστερή και λυπή, Είναι και οικολόγηση. Ναι, και οικολόγηση, είναι και φιλελεύθεροι, ε, Για κάποιου λόγου εγκαλούν την Ελλάδα. Για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζου που δεν έχει διαλευκανθεί μετά από σχεδόν τρία χρόνια. Για το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών μέσω Ιπ και Πρέταντορ. Mm. Για το οποίο δεν ξέρουμε τίποτα, αν δεν συζητιέται. Ε, τίποτα, περάσει. Ένα ανεψιό παραιτήθηκε και τέλο. Για, για αγωγέ, απειλέ, επιθέσει παρακολουθήσει που αντιμετωπίζουν δημοσιογράφοι. Ναι. Υπάρχουν και τέτοιε καταγγελίε. Κουκάκη κλπ. Ε, για έλλειψη αν είναι δυνατόν, πλουραλισμού στον τύπο και ιδιοκτησία των ελληνικών μου από συγκεκριμένο αριθμό ολιγαρχών. Ελένε και κανένα που δεν ισχύει. Έτσι για να... ναι, ναι, και ξεκάρφομαι. <laughs> Τα προβλήματα σε ανεξάρτητε αρχέ όπω η ΑΔΑΕ και η Αρχή Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με ασφυκτικέ πιέσει λόγω του έργου του στο θέμα των υποκλοπών. Τώρα εντάξει. Ωραία, όμω και κάνει τι καταγγελίε. να θε να βρει, θα πει. Εκφοβισμό δικαστικών λειτουργών όπω σε περιπτώσει τη του Λουπάκη και του Χρήστου Ράμου. Ε, Σε το... λίγο θα πω ότι έχουν και δικού τους δικαστές μέσα Ναι, το τραγικό ναυάγιο της πύλου Στο οποίο έχασαν τη ζωή τους περισσότερο από 600 μετανάστες Και πρόσφυγες περί στο καλοκαίρι ε, τώρα, Και μεροληψία στο θέμα των τεμπών Των αρχών ε, εντάξει. Και βγαίνει ο Βορύτης και λέει όλα αυτά Το, το παραξυλώνουνε και αυτοί όμως το Τώρα δράδει. για το επειδή τρύπησε μια βάρκα στην πύλο Βάρκα, ε, εντάξει Τέλο πάντων ναι. Επειδή Κάπως, έπεσε. Και είχε λίγο κυματάκι τέλο πάντων. Ναι. Επειδή... Ε, και επειδή δύο τρένα, ας πούμε, παίζανε συγκρόμενα, φτισάει. δεν συμβαίνει. Όχι, δεν είναι ότι τα τρένα. Είναι ότι έπεσε και λίγο τσιμέντο μετά. Και έπεσε και πέσε. Επειδή Άξι. ήταν το... το χώμα εκεί κάτω. Ε, το εντάξει. χώμα πιάνει υγρασία. Χορτάρι, Τι Ποια το κάνει αυτό. Λίγο τώρα. τσιμέντο. Επειδή τώρα, Η λέει, υγρασία εδώ... πέναν τα κόκαλα μετά. Ναι, όχι. Επίση να έχουν. Πώ το λένε, θα μαζέψουν να τώρα. Γι' αυτό γίνεται τσιμέντωμα. Ναι, θα έρθουμε σε αυτό ε, σε, σε λίγο. Να κάτι γίνει, τα καλά γιατί δεν τα λένε, ας πούμε, ναι. εκεί στην Ευρώπη. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, νομίζω είναι η πρώτη φορά που η Λάλα καταδικάζεται, ναι, μεν μπορεί αυτό να ξεκινάει και από κομματικά, είναι ενόψη ευρωεκλογών. Ε, όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι. Ε, καλά. Δεν είναι όμω στο χαρτί αυτό κάτι που δεν ισχύει. ισχύουν όλα. Ισχύουν όλα. Α πούμε για τι υποκλοπέ. Δηλαδή ό,τι κομματικό παιχνίδι και να πει. Είναι κάποιο οβαλό θα το δείξει θα πει δεν ισχύει κάτι όχι. από αυτά. Και νομίζω ότι όλα αυτά η πλειοψηφία του ελληνικού λαού τα αποδέχεται. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ναι. Μπορεί Ή, να ψήφει σε 41. 41% ψήφισε. Εγώ θα δεκτώ το όλο το 41 κατά όλων αυτόν. Και ξέρω πολλού που ψήφισαν με τη ζωτά στο θέμα των υποκλοπών έχουν μεγάλε εντάσει και στα άλλα θέματα. Αλλά εγώ νομίζω οι περισσότεροι, γιατί και το 41 είναι ισχύ, η πλειοψηφία, είμαστε οι υπόλοιποι, αποδέχονται όλο αυτό τον κατάλογο. Ναι. Και δεν ξεφτιλίζεται η Ελλάδα, επειδή στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίσαν και συζητήσαν αυτό, όπω λένε πολλοί και είναι κατά τη Ελλάδα. Κατά τη Ελλάδα είναι όλα αυτά που ισχύουν. Προφανώς. Που δεν ισχύανε. Αστικέ κυβερνήσει είναι. Αστικές κυβερνήσει ξέρουμε ότι δεν θα υπάρχει διαφάνεια, ξέρουμε ότι θα υπάρχει μεροληψία. Ξέρουμε, ξέρουμε, ξέρουμε. Αλλά εδώ είναι πάρα πολλά και πολύ σοβαρά έχουν μαζευθεί. Και αυτό που λένε για την ε, θέση της ε, ε, ελευθερίας του τύπου, ναι, αυτό το 108 είναι παραπλανητικό ελαφρός. 107, συγγνώμη. Οκ. Okay, Αναπλήκαμε Ναι, αυτό είναι μια... Υπάρχουν κάτι κριτήρια που μπαίνουν εκεί και ε, μπαίνει και μια δολοφονία με του Καραϊβάζ μπαίνει με δολοφονίες που γίνονται σε άλλες χώρε. Το καταλαβαίνω. Προφανώς, εδώ υπάρχει ελευθερία. Μπορούμε εμείς να πούμε αυτά που λέμε εδώ και σε άλλα Όμω. Είναι κατευθυνόμενο όλο αυτό. Είναι με, με, με τα απομαγείρεμα. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα. Προχτέ στο Απιθύτα που γίνανε επεισόδια ήταν μια ομάδα κάφρων, 5-10, που φώναζαν κατά του αστυνομικού. Φώναζαν στου ματατζίδε, κατά του αστυνομικού που είχε το, με τη φωτοβολίδα τον σκοτώσανε. Ναι. ναι, ναι, ναι εδώ ναι, ναι, στο Ρέντινγκ. Ρέντι. Φώναζαν το όνομά του που είναι αυτό τώρα, είναι νεκρό. Και απέναντι ήταν οι Η συναδελφοί συνάδελφοί. του, ναι. Αυτό προφανώ είναι τεράστια καφρίλα. Δεν το συζητάμε. Αυτοί που το κάναν δηλαδή, ούτε πολιτικό υπόβαθρο πρέπει να υπάρχει. Είναι ανήθικο. Είναι, θα μπορούσαν να πούνε χίλια δύο άλλα απέναντι στα ματ. Διάλεξαν αυτό. Αυτό εκφράζει αυτά τα παιδιά. Αυτό, αυτό εκφράζει όμω αυτού του συγκεκριμένου. Πρέπει να πούμε ότι όλοι εμείς το συμμεριζόμαστε. Όχι εμείς. Όσοι, όσοι είμαστε φοιτητές. δίπλα του και χιλιάδε φοιτητέ. Το πρωί έβλεπα στο Sky. Αυτό έμπανε πρώτο. Mm. Κοίτα τι κάνανε, τι λέγανε. Ναι, αυτοί οι κουκουλοφόροι χωρίς να πούνε ότι την ίδια ώρα δίπλα ήταν 5.000 φοιτητές να. που διαδηλώνουν ή παραδίπλα ή θα κατέβουν σήμερα ή τα αιτήματα είναι αυτά. Τίποτα από αυτά. Όταν λοιπόν το πρωί βλέπει ο άλλο που είναι στο χωριό στην Αθήνα, που δεν ξέρει όλη την επικαιρότητα και βλέπει αυτό, νομίζω ότι οι φοιτητέ φωνάζουν αυτό. Έτσι όπω γίνεται το ναι, διάλογο. Γιατί υπονοείται. Και γι' αυτό προβάλετε ανά πέντε λεπτά. Δεν Πάμε λέγεται. Δούμε... Γιατί καλύπτουν και τον κόλπο του με έναν τρόπο. Υπονοείται ότι είναι όλοι αυτό. Αυτό εντάσσεται στην Ελβετία. Θα βγει μετά ο, ο οικονό μου Πορτοσάλτ να κάνει μια γεννήκευση. Να το βγει. Το... Το... Πε, περίπου έγινε με κάποιο τρόπο. Και γι' αυτό πάει 107 θέσει. Δεν χρειάζεται γεννήκευση. Και μόνο να παίζει το βίντεο. Πάμε να ξαναδούμε το βίντεο. τι είπανε για τον νεκρό, σκύλευση και τα λοιπά, ε, περνάει το μήνυμα. Δεν χρειάζεται να πεις να κάνεις καμία γενικεύση και μόνο αυτό. Αυτό είναι λεπτή απόχρωση του πώς γίνεται η δουλειά. Την ίδια ώρα που η πλειοψηφία των φοιτητών Είναι σε συνελέψει και είναι και στου δρόμου και διαφωνεί με όλο αυτό που πάει να περάσει. Αυτά τα έχει βέβαια καταγράψει ο Άριεσου χάστε να φάρουν στο βιβλίο ναι, ναι, ναι, ναι. και παραπληροφόρηση. Για να καταλάβετε πάνω κάτω τι γίνεται αυτά ακριβώ γίνεται. Πάμε λοιπόν στο επειδή είναι και φοιτητέ κάτω στο δρόμο, βγήκε ο πυρακάκι σήμερα το πρωί στο Sky. Ο υπουργό πεδία. Θα, θα, δω... θα ακούσει να μορφώσει... τώρα. Μία... Ναι, αυτό ακριβώ. Θα ακούσει μια δήλωση. Άλλο φάρω. Θα ακούσει, με... ναι, δεν τον είπε κανεί φάρομο. Με... Θα ακούσει μια δήλωση που έκανε ο κύριο Πυρακάκι για τον νόμο που έρχεται. Ε, Για τα μικρά την πανεπιστήμια. Ναι αλλά ας ακούσουμε τη δήλωση Θέλω το σχόλιο σου όπως σου βγει αμέσως μετά Είναι σύντομη Τα πράγματα τα οποία ο νόμος ορίζει Αυτά τα νομικά πρόσωπα δε, δε, δε. Ο τρόπος με τον οποίο γενικά θα λειτουργούν Είναι σφιχτός και σκληρός Είναι σφιχτός και σκληρός Να τον ασφαλιαρίσουμε <Ρι> <Ρι> <Ρι> Σφιχτός <Ρι> και σκληρός Ο νόμος Ναι Ο νόμος είναι <Ρι> Σλαπ Όπως τον χαρακτήρισε ε, Να χτυπήσει να μαλακώσει <Ρι> Λίγο σαχταπόδι θέλει ο, ο ίδιος υπουργός να τον Χαρακτήρισε τον νόμο του έτσι Ναι Είναι αυτός ο νόμος που Αν τον βάλεις <Ρι> στη γάστρα μαλακώνει Ναι Οκ okay. Εντάξει δεν θα ναι. κάνουμε όλα αυτά <Ρι> Λοιπόν ο νόμος αυτός Δεν είναι, όμως. είναι ο νόμος για τα όμως πανεπιστήμια. και προβλέπει διάφορα εκεί, ε, πατάει, μάλλον στην Ελλάδα έχουμε το σύνταγμα, το οποίο το τηρούνε όλοι, τυπικά, τυπικά. Το άρθρο 16 του συντάγματο λέει απαγορεύεται, κρατικά. το λέει ρητά. Για να γίνει όλο αυτό πρέπει να αλλάξει, δεν έχει αλλάξει. Το σύνταγμα και να έχει μια πλειοψηφία για να αλλάξει το σύνταγμα. Ναι, προφανώς δεν έχει γίνει τόσα χρόνια και γι' αυτό λοιπόν είμαστε εκεί και δεν έρχονται εδώ τα... Ε, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βρήκαν τώρα ένα παράθυρο ότι μια ευρωπαϊκή διάταξη τάδε, ένα άρθρο άλλο του συντάγματο, λέει ότι όταν υπάρχει ευρωπαϊκή διάταξη, directive, απόφαση, υπερισχύει και άρα μπορεί να εφαρμοστεί και η κάθε. Άρα τάδε, μπορεί να κουρελιαστεί ένα σύνταγμα μια χώρα. Το άρθρο 28 του συντάγματος του δικού μα λέει αυτό και επικαλούνται εδώ οι κυβερνητικοί, ότι το άρθρο 28 λέει κάθε ευρωπαϊκή διάταξη υπερισχύει τη ντόπια, mm -hmm. άρα. Ξεχνάμε το άρθρο 16 και πάμε να κάνουμε 28. αυτό το απάντηση με κάποιο τρόπο και ο κύριος Περακάκης το πρωί. Θέλουμε να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Είναι πάγια θέση τη Νέα Δημοκρατία, είναι πάγια θέση του κ. Μητσοτάκη. Αλλά αυτή τη στιγμή εμεί προβαίνουμε σε μία αρρύθμιση, η οποία είναι η σύγχρονη ερμηνεία, η σύγχρονη ερμηνεία του άρθρου 16 υπό το φω του ενωσιακού δικαίου. Mm -hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο κορυφαίοι συνταγματολόγοι μα έχουν πει όχι απλώ τι μπορούμε να το κάνουμε, mm -hmm. ότι επιβάλλεται να το κάνουμε. Σα παραπέμπω στι γνωμοδοτήσει του κ. Βενιζέλου και του κ. Σκουρή, του κ. Αλιβιζάτου, του κ. Μανιέλου. Μιλήσατε του, του κ. Οι γνωμοδοτήσει αυτέ κι όλε έχουν δεί το φω τη Οπότε εμείς έχουμε προχωρήσει σε ένα, αν θέλετε, πολύ στέρεο βήμα. Όμως υπάρχουν και άλλοι συνταγματολόγοι που λένε το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή το άρθρο 28 του συντάγματος ορίζει ρητά ότι οι παραδεδεγμένοι διεθνείς κανόνες και διεθνείς συμβάσεις υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, όχι άρθρο του συντάγματος. Η ευρωπαϊκή δηλαδή οδηγία υπερισχύει από κάθε ελληνικό νόμο. Ναι. Όχι Οπότε το έχει γίνει και το 20 γίνει μια σύγχρονη ερμηνεία, όπω λέει εδώ πειρακάκη, για να φέρουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πώ θα μπαίνει τώρα ο κόσμο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, Με φράγκα. Ναι, πέρα Α, από αυτό. Εντάξει, επειδή, επειδή γίνονταν κριτική όλε αυτέ τις μέρες ότι μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε έχει λεφτά και μόνο και μπορεί να μην έχει και μυαλό, να μην ξέρει ούτε καν ελληνικά, τίποτα. Βάλαν την ελάχιστη βάση εισαγωγή ω εισαγωγή σε αυτά. Και στα ιδιωτικά. Δηλαδή, ναι, θα δίνουν επανελληναδικέ. Mm -hmm. Και τώρα έχουμε τη βάση εισαγωγή στι σχολέ. Τι δημόσιε. Ναι, ναι. Και υπάρχει και η ελάχιστη βάση εισαγωγή. Εύε, όπω την λέμε. Ε, αυτό που είχε, το έχει κάνει και ο Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιο να έχει στα μαθηματικά να γράψει πέντε και να μπει στο μαθηματικό τη Αθήνα. Πρέπει να έχει να γράψει από ένα, ένα βαθμό και πάνω. Να έχει κάποιε μονάδε από δέκα και πάνω. Από δώδεκα και πάνω. Ναι. Το λέμε το παλιό. Υπάρχουν και σε μονάδε. Και έρχεται ο Πιερακάκη και λέει: Όποιο γράψει την ελάχιστη βάση εισαγωγή θα μπει στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Και τι γίνεται τώρα. Θα μπει και στο κρατικό, Όχι. Α, θα σου πω ότι. Λέτε, Μαμ, μπει και στο κρατικό γιατί να πληρώνω. Θα σου πω στην ιατρική. Γιατί είναι μέλο τη Ονέδη, είμαι και κάπου πρέπει να πάρω πτυχίο. Στην, στην ιατρική. Στην ΣΤΑΠ, συγγνώμη. Στο επιστημονικό πεδίο σπουδέ υγεία. Η ελάχιστη βάση εισαγωγή ήταν 11,63. Mm. Θα στο πω με μόρια μάλλον. 11.000 μόρια. 9.300, yeah. γιατί έχει να συντελεστεί. 9.300 μόρια είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής Σε ποια σχολή γενικώ? Στην ως... ιατρική. Στη... Ναι. Για να μπει όμω στην ιατρική θες 19.000 μόρια. Έτσι θα δίνουν εξετάσει. Στο δημόσιο πανεπιστήμιο θα μπαίνει όποιο έχει 19.000 μόρια. Okay. Και στο ιδιωτικό όποιο έχει 9.300 μόρια. Τέλειο. Δηλαδή με την ελάχιστη βάση εισαγωγή. Με και, και τούρνο. Ναι, αλλά θα γίνουν γιατροί και ήφη. Ε, ωραία, βέβαια. βέβαια ναι, ναι. Για το έκανα και εγώ. Το, στο στο γραφείο <laughs> του Άδονη, τι πάει να πει. Στι ανθρωπιστικέ σπουδέ, 9.380 μόρια για τη νομική, ενώ ο, στη νομική Αθηνών 18.125 μόρια. Οπ, ορίστε. Στο, Στου ηλεκτρολόγου μηχανικού, 9.840 είναι η ελάχιστη βάση της αγωγής, που θα μπαίνουν στο ιδιωτικό. Για να μπει στο Πολυτεχνείο, 18.820. Άρα οι τι τώρα δεν είναι, δεν κάνουν καμιά αλητία. Κατάλαβε τι Δεν κάνουμε. υποβαθμίζουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα σε ένα υψηλό επίπεδο. Ναι. Και πέστε να του φάτε ότι θα βολέψουν τα δικά του παιδιά και του φίλου του ιδιώτε που έχουν βάλει εκεί. Έκαναν τώρα και σκέφτηκαν πώ να μην βάζουμε τον τελείω τούρνο που δεν ξέρει τι να γράψει. Και βρήκαν αυτό ω πατέντα. Που το ένα πανεπιστήμιο μετά το άλλο 10.000 μόρια τουλάχιστον διαφορά για την εισαγωγή. Και αυτό το παρουσιάζουν ω κάτι και όλα τα κανάλια. Βλέπω πάλι σήμερα ναι, βέβαια. το Στο τέλο πολύ... τη ημέρα, επειδή αυτά τα πανεπιστήμια δεν θα γίνουν ε, στην Καλαμπάκα, θα γίνουν στην Αθήνα κυρίω και στη Θεσσαλονίκη. Μαρασμό τη επαρχία, θα κλείσουν όλε τι σχολέ. Ξέρετε τι θα γίνει τώρα το... Που έχουν και χαμηλότερε βάσει. Εγώ γι' αυτό είναι σωπό, είναι Αθήνα, Δεν είναι το λιγότερο. Από όχι, Και σε όλη την επαρχία που ζει από τα σχολεία-ψυχορέα. Δεν κατάλαβε. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ θα πάνε σε χειρουργήσει γιατρός που δεν θα ξέρει τι γίνεται. Στην Καλαμπάκα λε λε Να μην Πιά... πάει στη Ρουμανία. Αυτό που θα ήταν στούρνο και θα πήγαινε εκεί να γίνει γιατρός Ότι είναι εύκολη η Ρουμανία, νομίζει. Ότι είναι εύκολη. Δεν πάει, να... πάει αυτό που έγραψε 18. Συνηθίβεσαι, αλλά δεν πάει αυτό με το 18. Όταν είναι εδώ και έχει λεφτά, δεν τον νοιάζει. Θα τα περάσει όπω. Το θέμα είναι τι πανεπιστήμια θα είναι αυτά που θα έρθουν. Και τι πανεπιστήμια είναι αυτά που θα έρθουν. Ε, ε πρώτη κλάση τώρα τι. Γιέλ, γε, τέτοια. Πολύ καλά το πα. Σοβαρίες, σοβαρά, σοβαρά πανεπιστήμια θα έρθουν εδώ. Αυτοί που θα έρθουν θα είναι μόνο σοβαροί. <Ρι> και αυτό προκύπτει επακριώ από τα κριτήρια τα οποία βάλαμε. Μπράβο! Αυτοί που θα έρθουν θα είναι μόνο σοβαροί. Ορίστε. Για Τέλος. να ξέρει. Το είπε το πρωί. Θα είναι μόνο η δηλαδή άμα μα δει ότι έρθει τώρα. Δεν παίνει περίπου στο τελωνί. Δεν τον βάζει μέσα. Δεν εκτελωνίζεται αυτό. Μα βλέπει κάποιο τη χώρα που ψηλά και μαθαίνει για τη χώρα. Είναι δυνατόν να πει. Εγώ θα έρθω εδώ να κάνω αρπαχτή. Πάει στο μυαλό κάποιου. Μόνο να πάει και... να την κάνει σοβαρά την αρπαχτή. Θα είναι σοβαρό. Ναι, εδώ θα έρθουν οι αρπαχτοί. Το Χάρβαρντ δεν έρχεται με τίποτα. Δεν έχει πάει και πουθενά δηλαδή. Ε, θα έρθουν οι σοβαροί. Έχει πάρει λέει και κριτήριο πυρεκάκι να μείνουν σε διαμερίσματα πολυκατοικιών, να έχουν δικό του χώρο, πάρκινγκ κτλ. Τι να είναι σε διαμερίσματα. Να μην είναι σε διαμερίσματα πολυκατοικιών. Δεν μπορεί να το πανεπιστήμιο στην Κάνικο όπω είναι τώρα τα. Ε, αυτό που λέγα τα φορά σε παλιά σούπερ θα γίνουν. Έκλεισε το φάρμα τετρά και έγινε τέτοιο πανε Και να το ονομάζουν έτσι. Ε, ναι, ναι. Κανένα αγροτικό. αγροτικό όμως αγροτικό. Γιατί γεωπονική ας πούμε. Φάρμα, τετρά. -τε, κατευθεία. Κατευθείαν σύνδεση με την επιχειρηματικότητα. Ατλάντικ. Θα έρθει ένα ας πούμε, από το. Υπερατλαντικό α πούμε. Να Και το Ατλάντικ. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Το Το κλειδί στην οικονομία. Οικονομικέ σχολέ από εκεί πέρα. Όλα αυτά τα πολύ ωραία. Υπάρχουν λύσει. Δηλαδή μαραζώνουν τώρα κάτι κλειστά σούπερ μάρκετ. Θα έρθουν μόνο τα περισσότερα είναι σε κινηματογράφου. Τα σούπερ που στι γειτονιές ah. που λειτουργούν είναι σε παλιούς κινηματογράφους Έχουμε εμείς στην εντάξει. Λιούπολη δύο τέτοια. Μπορεί να έχουμε και τρίτο. Αφού Λιούπολη να ξέρει το γίνεται σε κάθε περιοχή. Δηλαδή, Καλά, δεν μας νοιάζει που αλλού γίνεται το ξέρω, Πρώτον, ναι, ναι. Απλά σε ενημερώνω. Όχι, γίνεται στην Λιούπολη, έχει πολύ... πολυ... παράδειγμα αλλού η Λιούπολη. Δεν, κύρκο, εσύ που είσαι λίγο πιο λογικό. Mm. <laughs> δεν υπάρχουν πολύ παλιοί κινηματογράφοι Στις γειτονιέ. Παλιά 7 Τα παλιά χρόνια. Πριν μόνο ένα δημοτικό. Η κλειστοί κινηματογράφοι, έχουμε δύο κλειστού που έχουν γίνει σούπερ μάρκετ. Ναι. Το ένα στην κεντρική πλατεία, το άλλο πέντε από το Δημαρχείο. Αυτό ήταν θέατρο. Το ένα και το κέντρο του Δήμου. Δεν υπάρχει σε άλλη γειτονιά κλειστή που έχουν γίνει σούπερ μάρκετ. Να μας γράψει ο κόσμο. Yeah. Είχαμε εντάξει. 7 εμείς κάποτε. Και τώρα ένας από αυτούς είναι επίση σούπερ ah. Έχει από πάνω μάρκετ, προς τον κάτω. Μάθαμε Διευκολύνει να γίνει σούπερ μάρκετ. Στην κεντρική πλατεία τη Ηλιούπολη που είναι ένα σούπερ μάρκετ εκεί, το ξέρει, όλοι όσοι περνάνε το ξέρουμε, ήταν ο Σινέη Ηλιούπολη. Ο κεντρικό κινηματογράφο Ηλιούπολο. Πάλι καλά που γίνανε σούπερ γιατί δεν ήταν λίγο, ήταν πλατεία τέχνη. Τώρα θα ήσασταν συστηματέχνη. Τι θα ήμασταν εμεί. Να μείνουμε λίγο στην παιδεία, να πάμε σε ατίθασα νιάτα. Όχι, και ραμαίο. Όχι, πιο ατίθασο νιάτο. Σοσιαλίστα λίγο ήταν, τώρα είναι ό,τι να είναι. Όχι, mm. Άννα Διαμαντοπούλου. Ah. Όταν ah. εγώ τουλάχιστον ήμουν φοιτητρία, γιατί πρέπει να πω ότι κι εγώ έτσι, και εγώ συμμετείχα σε καταλήψει. Ήμουνα και στην περίοδο που ήταν ο νόμο του Καραμαλή και κάνα, είχα κάνει mm. και ραδιοφωνικό σταθμό για να κάχω και εγώ τη δόξα του Πολυτεχνείου. Όταν είσαι 20 χρονών, προφανώ το κάνει αυτό με πάθο και το πιστεύει κιόλα. Mm. Λοιπόν, λέγαμε ότι η κατάληψη είναι η ανώτατη μορφή πάλι. Ποια ανώτατη μορφή πάλι. Εδώ για ψιλοπίδημα έχουμε καταλήψει. Και η αίσθησή μου είναι, παρακολουθώντα την πολιτική σκηνή και έχοντα ζήσει αντίστοιχε καταστάσει, ότι και από τον υπουργό και από τα κόμματα δεν υπάρχει με μεγάλη σαφήνεια η τοποθέτηση ότι οι καταλήψει είναι παράνομη πράξη. Δεν μπορεί ο καθένα να καταλαμβάνει δημόσιο χώρο. Γιατί την ναι. εποχή που κάνετε καταλήψει εσεί δεν ήταν παράσταση. Φυσικά ήταν παράνομη. Και σήμερα είναι παράνομη. Φυσικά ήταν παράνομη, γι' αυτό ξεκινάω από τον εαυτό μου. Mm. Αλλά όταν είσαι 20 χρονών, δεν έχει αίσθηση. Έχει κάνει κατάληψη η Άννα Διαμαντοπούλου που ήταν και τότε παράνομη και τώρα παράνομη και κάποιο δεν επέμβει, αλλά τότε ήταν στα καγκελά Η τη Ως Διαμαντοπούλου στη Βιέννη. Ω Άννα Διαμαντοπούλου. Ποιο καλεί τη Διαμαντοπούλου. Εθνικό, Εθνικό κεφάλαιο. Γιατί. Εθνικό κεφάλαιο. Αυτή είναι ένα λοβέρδο με ταγέρ. Ναι, που αλλά. που τρέπει να πάει στην Εδημοκρατία. Γιατί δεν, ναι, πάει να ναι, εθνικά, πάει. γιατί δεν πάει να τελειώνει. Γιατί δεν πάει ο λοβέρδο. Ε, το λοβέρδο το πετάξανε, γι' αυτό δεν πάει. Ήταν τρίχα στο ζυμάρι και κάνει δικό του κόμμα. Ναι, αλλά δεν μα είπε πότε. Το κόμμα. Ναι. Πρέπει να μάθουμε. Θα, σε Πέρα, θα είναι μερικέ ευρωεκλογέ. Μα έχει πει ότι τον τελευταίο χρόνο ο Λοβέρντο θα κάνει πέντε πράγματα γιατί δεν μα λέει τι θα κάνει. Θα κάνει όμω. Δεν, δεν κάνει τίποτα. Από Γενάρη στην πρώτη Όχι. γραμμή. Κάνει συγκεντρώσει. Τα στην πρώτη γραμμή και ο Λοβέρντο. Κάνει συγκεντρώσει και λέει θα σα πω στη συγκέντρωση του Νοέμβρη. Και τον Νοέμβρη λέει θα σα πω το Γενάρη. το Γενάρη. Και βγαίνει το Γενάρη και λέει θα σα πω πιο κάτω. Τι είναι αυτό. Η συγκέντρωση έχει είσοδο. Όχι. Όχι, είναι τσάμπα Χορηγό θα έχει μόνο Ενώ για να ψάνω το μόλις. λόγο που γίνουν συγκεντρώσει. συγκεντρώσεις Στη βάση που σας είπα πριν είναι το 0,8 της βάσης Δεν είναι καν ούτε όλη η βάση Γι' αυτό σου είπα πριν συντελεστείς mm. Αυτό εννοούσα mm. αλλά yeah. δεν ήθελα να κάνουμε τον πολλαπλασιασμό Δεν είναι όλη η βάση της αγωγής. Ούτε καν αυτή δεν είναι α, Είναι πιο κάτω η βάση για να... α, καλά. Δηλαδή άσχετη τελείω θα μπουν στην ιατρική Πώς θα το πω Δεν θα θα περνά απ' έξω από την ιδιωτική και θα ακούσουν την να χτυπάνε. <laughs> ναι, αλλά θα σε χειρουργήσουν, εγώ επιμένω. Ναι, να είναι καλά τα παιδιά. Αυτό θα αγοράσει το δίπλωμα. Που, με, θα, μετά κάπω πρέπει να καλυφθεί όμω το κενό στα απογευματινά ιατρία. Στα χειρουργία. Α μην Α μην είναι ακάλυπτο, <laughs> δεν πειράζει. Αυτοί είναι νεκροθάφτε. Να φέρνει. Δεν είναι νεκροθάφτε, τα βγάζει. Και ο Άδωνε είναι. Τι πήγε στην Υγεία. Υπουργό κυδία. Δεν πήγε για λόγο εκεί. Υπουργό. Πάμε στου αγρότε λίγο να προλάβουμε. Βγαίνει η κυρία Τζάκρη. Οι αγρότε κλιμακών ε, δεν πείθονται. Μ' αρέσει που βγαίνει η κυβέρνηση και λέει ε, να είναι ανοιχτή οι δρόμοι για να γίνει διάλογο. Ναι, αλλιώ δεν πάνε. Βγει, και έχει βγει μια βδομάδα πριν και λέει ότι είχαμε να δώσουμε, το δώσαμε. Mm. Ε, άρα τι διάλογο. Mm. Κλειστεί, ανοιχτοί οι δρόμοι, δεν υπάρχει διάλογο. Τέλειωσε. Δεν θέλει και ο λέει, να, πάει να πει. Δί δίκιο έχετε, το αναγνωρίζουν όλοι το δίκιο των αγροτών. Για πρώτη φορά αναγνωρίζεται από όλους. Και για πρώτη φορά κάνουν κάτι ωραίο αγρότε. Έχουν πολύ καθαρά αιτήματα, 7 αιτήματα που είναι γνωστά και το έχουν συνδέσει με τα σούπερ μάρκετ. Και άκουγα έναν αγρότη χτε να πάνε να κάνουν διαμαρτυρία και έξω από σούπερ μάρκετ. Το έχουν συνδέσει με την ακρίβεια. Πού είναι, κολλάει και άρα, κολλά το με συνδέσει. τα απαθήματα των Αθηναίων εδώ και ναι, των ναι. ανθρώπων στι πόλει. Είναι ωραίο δέσιμο όλο αυτό. Ο αρακά πόσο έχει εκεί, πόσο φτάνει εκεί. Πόσο από το χωράφι, πόσο από τα μισά. Οπότε είναι ωραίο ράχ. timing. Ε, και λένε τώρα αν θα κλείσουν δρόμου και τι θα γίνει, θα κλιμακώσουν τι επόμενε μέρε. Και βγαίνει η κυρία Τζάκρη από το ΣΥΡΙΖΑ και λέει. Είναι δικαιολογημένοι να κλείσουν την κοινότητα. Κάποιο... Είναι απολύτω δικαιολογημένοι γιατί σα έχω πει οι άνθρωποι αυτοί είναι στο μη παρέκκι. Το λέει αυτό η Τζάκρη και ναι. μετά συνεχίζει τη συζήτηση. Μα Μάλλον τι κατάλαβε εσύ από αυτό που λέει η Τζάκρη εδώ. Ότι είναι μαζί τη στο πλευρό τη. Ναι, της. ότι είναι στο μη παρέκκι. Γιατί η για του δρόμου. Να Α. κλείσουν του δρόμου. Λέει είναι δικαιολογημένη η στάση του, είναι στο μη παρέκι. Σε αυτό Υιδόν, είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Τι νοείται η διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ είναι για το αν κλείσουν του δρόμου. Για τι κινητοποίησε. Εμεί δεν υπαγορεύουμε στου αγρότε ποια μορφή κινητοποίηση θα πάρει στην Ευρώπη. Υπηστηρίζετε του αποκλεισμού των δρόμων, αυτό είπατε. Εγώ υπεστηρίζω του αποκλεισμού των δρόμων. Αυτό δεν το κατάλαβα. Πώ ή καμιά τριτό αν με ρωτήσατε. Όχι, εγώ σα είπα ότι είναι δικαιολογημένοι οι αγρότε που κινητοποιούνται. Είναι δικαιολογημένοι να κλείσουν την κοινοδό. Είναι απολύτω δικαιολογημένοι γιατί σα έχω πει οι άνθρωποι αυτοί είναι στο μη παρέκει. Δεν είπα εγώ να κλείσουνε, αλλά είναι και στο μη παρέκει Τα έχει πει όλα ταυτόχρονα στο, στο, στην ίδια Κοίταξε να δει, εγώ είχα δίκιο ώρα. στην κυρία Τζάκρη. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα ότι λέω να κλείσουνε, είπα ότι τη δικαιολογώ. Είναι δικαιολογημένη. Συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ερμηνείε mm. πάντα. Ναι, τόσε πολλέ και τόσε ευρείε αναπληρωτέ. Και πέρα, καλύπτει όλε τι τάσει. Δηλαδή, όταν έλεγε δεν θα φέρουμε μνημόνιο, μέσα στην ερμηνεία ήταν και θα φέρουμε τη μνημόνιο. Και. Και, και την πατήσαμε, ήταν θέμα ερμηνεία. Δεν καταλάβαμε. Πε το, εντάξει, γιατί δεν το έχουμε. Δεν θα φέρουμε δεξιό μνημόνιο. Όταν είπε ο Κασελάκη νομί. τώρα ότι το κεφάλαιο είναι εργαλείο δουλειά και είναι αναπτυξιακό μέτρο και όλα τα υπόλοιπα. Τι ερμηνεία να δώσουμε σε ο αυτό. Ότι το κεφάλαιο θα είναι στα δικά μα χέρια και είναι εργαλείο για σου. Δεν τα βλέπεις μαρξιστικά. Τι να τα δω. Μαρξιστικά. Από τον Κασελάκη προερχόμενα. Τι άλλο. Μαρξιστικά. Ναι. Ωραία. Σαν σήμερα λοιπόν το 1980 έφυγε ο Ξιλούρη. Και δεν έφυγε δηλαδή. Ουσιαστικά αυτή η φωνή. Δεν έχει φύγει ποτέ αυτή η φωνή. Είναι δίπλα από τι πιο φρέσκε τραγουδιστικέ παρουσίες ερμηνευτικέ παρουσίε. Οπότε θα πάμε στις διαφημίσεις με ένα, όχι δικό του, τραγούδι, με μια ερμηνεία από τηλεοπτική εκπομπή. σαν ματοκλάδα σου λάβουν, σαν τα λουλούδα του κάπου, σαν τα λουλούδα του κάπου, σαν τα ματοκλάδα σου Τα ματοκλάδα σου γερνείς Βρε, νου και λογισμό Μου παίρνεις Νου και λογισμό Μου παίρνεις Βρε, τα ματοκλάδα Σου γερνείς Γιατί σαν σήμερα το 1972 φύγε από τη ζωή και ο Μάρκος Βαμβακάρης Οπότε η μέρα πάντα τους έχει και τους δύο με αυτή την εισαγωγή στα ματοκλάδα όπως μπαίνει το μπουζούκι και μετά ακούς και αυτή τη φράση που λες Τι ωραία που ξέρω ελληνικά, να ακούσεις τον ήχο που βγάζει λέξη ματόκλαδα. Και την εικόνα και ποιος σκέφτηκε όλο αυτό να το ονοματίσει ματόκλαδο. Δηλαδή εντάξει, αυτά είναι τα ωραία. Και αυτό αυτό, αυτό ο η... τόπος έχει αυτά. Και η αισθητική της μουσικής. Ακούσεις μια νότα και λες τώρα ωραία. Ες καθαρίσεις λίγο τα αυτή η επιτέλους. Ε, Είπα εγώ πριν ότι ο Βορύδης είναι λίγο πιο πάνω, λίγο πιο σοβαρός και τα λοιπά. Και βγαίνουν εδώ, βλέπω τρει. Και λένε τι, τον λέμε σοβαρό και. Είπαμε σοβαρό το βορίδι. Α, καλά. Ναι. Θέλει μια εξήγηση. Δεν το, δεν το πιάνει πάντα. Και καμιά φορά. Ό,τι και να είναι κάποιο, ό,τι και να υπηρετεί, έχει σημασία να το κάνει σοβαρά, αν είναι φεδρό. Δηλαδή, έχουμε υπουργού στην κυβέρνηση που είναι φεδροί. Ναι. Και έχουμε και υπουργού στην κυβέρνηση που είναι σοβαροί. Μπορεί να είναι εγκληματίε. Μάλλον αλλάζω. Τελεία. Πάμε. Στον εγκληματία. Υπάρχει εγκληματία που κάνει το έγκλημα σοβαρά και δεν το βρίσκει ποτέ. Ή το κάνει σωστά Και υπάρχει και εγκληματίας που τον μαθαίνει αμέσω Που έχει αφήσει στοιχεία και υπάρχει και τον πιάνει αστυνομία Ο ένας είναι σοβαρός εγκληματίας Ο άλλος είναι χαζός Αφελής, απροετοίμαστος Εγκληματίας mm. Δεν κρίνουμε εμείς τη δεύτερη ιδιότητα mm. Κρίνουμε το πως είναι η συνολική συμπεριφορά Η εκφορά του λόγου Και, και, αυτό αυτό δε δε δε δε σημαίνει... και τώρα πάντων Γιάννη ο... Μπράβο, ο αυτό σημαίνει ανήκει βέβαια ότι... ε, συμφωνούμε ανήκει Αυτό Όχι. που λένε. Κόντρα είμαστε, αντίθετοι είμαστε, ναι, αλλά ναι, ναι. αναγνωρίζουμε. Έχει επίσης... ένα σοβαρό ιδεολογικό αντίπαλο, α πούμε. Ναι, ναι, Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Γιατί αν είχαμε περισσότερου σοβαρού σε όλου του τομεί. και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τρει-τέσσερι σοβαρού. παρότι ήταν ακόμα από τη βάση του φεδρό, γιατί πιστεύει ότι και έτσι κι αλλιώ μπορώ να τα καταφέρω. Από εκεί ξεκινάει η φεδρότητα του, του χώρου αυτού. Ναι. Παρόλα αυτά έχει και εκεί κάποιου σοβαρού. Κάθε χώρο πολιτικό, εξαιρόφασίστε και χριστιανοταλιμπάν. Έχει κάποιου σοβαρού. Ο Δεβορύδη είναι από αυτού. Το βλέπει το πώ μιλάει, τι κάνει. Το αν είναι ικανό τώρα να πάρει αποφάσει που θα βλάψουν. εννοείται, έχει ψηφίσει μνημόνια και τέτοια. Όχι, όλα είναι ικανό. Μα πάνε είναι ικανό Ξέρουμε για τι υπηρετεί από τα νιάτα του μέχρι τώρα και τι πιστεύει. Δεν το έχει κρύψει Σε ποτέ. Σε έναν άλλο τομέα, αυτού του τύπου οι χαρακτηρισμοί. Ο Μιτζωτάκη έκανε TikTok. Να. Ή προφανώ τα επικοινωνιακά επιτελεία. Όντω είναι καλό το TikTok. Το TikTok του Mitsotakis είναι από τα πιο καλά TikTok. Αν το πεις και έτσι πολύ και αποτυχημένος... να το και κάνει το επιτελείο του; και ναι, βγαίνει, ναι, ναι. δηλαδή, και, και συμπαθεί ένα α... λόγους του του Σαρδένα είναι το TikTok. Ναι, ναι. Λανθασίδι και στου ανθρώπους, ναι. όμως, αν πεις ότι έχει Πηγαίνει να το το ο κιొ με γλίθιο τρόπο στι <laughs> ότι <εκλογές. laughs> αν πεις, ο άλλο ο τον Αν ότι ο καλό μπορεί να πει, Ε, ε, στηρίζεται Μητσοτάκι. Όχι, δεν στηρίζουμε Μητσοτάκι. Λέμε ότι σε αυτό το τομέα, στα επικοινωνιακά, έκανε κάτι καλό. Παραμένει ο Πρωθυπουργό όλων αυτών που είπαμε στην αρχή. Που διαβάσαμε όλη τη σελίδα. Το, από τον μπάζο μα στα τέμπη, που είναι το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, με την έννοια ότι είναι τόσο κραυγαλαίο. Το κάνανε. Δεν το κάνει. Το κάνανε και δεν του ένιαξε ναι. Αυτό γιατί θα γινόταν θέμα. Από αυτό το θέμα μέχρι τα, την πύλο κάτω, μέχρι τα. τι υποκλοπέ, τι όλα, όλα. όλα. Αλλά το TikTok του είναι καλό, ναι. είναι καλό παράδειγμα δηλαδή σε σχολή ε, συμβούλων και δημοσιογραφίας θα διδάσκεται, εσύ. είμαι σίγουρος, θα διδάσκεται πως παίρνεις ένα αγκούρι πρωθυπουργό που δεν έχει ευκαμψία, δεν έχει ζεστασιά και πώ τον βάζεις και κάνει αυτά τα πράγματα και τα κάνει και καλά. Αυτό. Και μετά βέβαια με το μοντάζ με το, το αυτό, και το, το, το, το κάνει να χαριτωμένο. Το μοντάζ του δίνει ρυθμό και τον κάνει συμπαθή. Το ναι. μοντάζ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Εκεί. Και γιατί ο Μιτσουτάκη λέει αυτά που λέει, αλλά πώ οι επιτελεί πέσανε δίπλα, ναι, ναι. το τέλειο επιτελείο και τον έφτιαξε πάρα πολύ καλά. Αλλά καλά είναι κάποια στιγμή να αρχίσουν να συννοούμαστε σε αυτόν τον τόπο και να ξεχωρίζουμε Φύσκολο. κάποια πράγματα. Με το που ακούνε τη φράση Σοβαρό Βορήτ, κλειδώνουν και του Τώρα στηρίζει και το Βορήτ. Ναι, ναι, ναι. Με να αυτό ήξερα. Δεν πειράζει του κουκου, έστω το Ναι, τα γνωστά. Λοιπόν, οι φοιτητές είναι κάτω. Λίγο πριν, ε, πριν καμιά ώρα, ήρθαν οι φοιτητές από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, η νομική σχολή που προχθές μπούκαρε μέσα η ΤΑΜΑΤ, τα πάνω στην Κομωτινή. Που κάθονται τους... και διαβάζουν να περάσουν μεμόρια, ενώ με 8.000 μόρια θα ήταν μάγκες. Με υγινό. το 0,8 της βάσης. Ναι. Εκεί λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας, τους υποδέχτηκαν οι Αθηναίοι φοιτητέ. Καλωσορίζουμε τους αγωνιζόμενους ποιτητές από την κομματινή καλά των Ιδιοκρίπτειων. Πολύ περιφάνει αισθανόμαστε για όλους εσάς που δεν σκίσατε το κεφάλι κοντά στην κραμμοκρατία. Η καλύτερη απάντηση είναι τεμενότητα σήμερα εδώ στους δρόμους. Είμαστε πισμένοι πως μπορούμε να τα καταφέρουμε και μέσα στο πλευρό μας είμαστε ακόμα πιο αποφασισμένοι που τον εδώ τον αγώνα να το πάμε μέχρι τέλους. Ένα όρισμα ήταν αυτό γιατί έχει πολλά καλωσόρισματα σήμερα και ένα άλλο καλωσόρισμα ήταν στους φυτιτές της Θεσσαλίας. Και εμείς με την παρουσία των φοιτητικών της Θεσσαλίας δίνουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή. Καλώ ορίσμα, τα γενικώ. Καλώ ορίζουμε του στρακού. Καλώ ναι, καλό είναι γιατί Ω, είναι πανελλαδικό. Είναι όλοι μαζί. Και έχουν έρθει κάτω. Δεν ξέρω αν θα έρθουν και οι αγρότε. Αλλά οι φοιτητέ ήρθαν και τώρα είναι στο κέντρο τη Αθήνα. Μιλούσαμε πριν για το μπάζωμα στα Τέμπι. Ναι. Ε, στο σημείο του εγκλήματο εκεί που πήγαν αμέσω αμέσω, χωρί να έχουν τελειώσει οι έρευνε. Χωρί να έχει ξεκινήσει καν τότε η εισαγγελική διαδικασία, η ποινική διαδικασία. Και έτσι με εντόσανε και, και το, το κάλυψαν. Καλύψε, πήραν τα βαγόνια, όλα ό,τι είχε καθαρίσει τον τόπο και το κάλυψαν με μπετό. Φαντάζομαι όταν αυτό αποφασίστηκε. Όπου αποφασίστηκε, σε όποιο επίπεδο. Γιατί ο αγροστό έχει πει ότι μου είπανε. Mm. Είπε στην Καριστιανού και δεν έχει διαψευστεί. Βγήκε η Καριστιανού και το είπε στη Βουλή και ότι τη είπε ότι μου πήρα να το κάνουμε. Mm. Ε, φαντάζομαι όταν αυτό αποφασίστηκε σε κάποιο επίπεδο θα είπαν όλοι. Μα είναι πολύ πρόσφατο, γιατί αυτό έγινε στον ένα μήνα, νομίζω. Πολύ είναι ποτέ, πολύ είναι. πρόσφατο. Ακόμη ήταν εκεί τα... Μέχρι πριν, νομίζω, σεπτέμβριο Οκτώβριο βρήκα νοστά. Θέλω να πω, ήταν τόσο φρέσκο όλο αυτό και όλα χρήσιμα που είναι εκεί. Φαντάζομαι, θα είπαν στο επιτελείο που αποφασίστηκε, ότι να μην το κάνουμε, γιατί υπάρχουν στοιχεία ακόμα. Κάτω, κάτω το να μην υπάρχουν στοιχεία. Ωραία. Και δεύτερον, θα μα κράξει η κοινωνία που το κάνουμε. Γιατί σε ένα μικρό έγκλημα, γάτα να σκοτωθεί δεν πλησιάζει. Ο χώρο νοητά. Ναι. Απέριφρουρείται κάτω. Έχουμε δυνατό TikTok. Εδώ παντρεύονται όλα. Εδώ. Ναι, ναι, έτσι πάει. <laughs> θα μα κράξουν εμένα, θα το ισοσκελίσουμε με το TikTok. Θα πούμε βλακίες, Θα ασχολούμαστε εκεί... να μήνα με τον Ταλάρα 2. Κάπω θα περάσει. Εγώ εκεί λοκάρω ότι δεν του ένοιαξε σε αυτό το. Το, την τόση χοντρή ενέργεια, απροκάλυπτη συγκάλυψη και κάλυψη. Κάλυψη, εδώ είναι κάλυψη ομοί. Κάλυψε το χώμα. Πήγανε και το κάλυψαν. Και βεβαίω, αν δει συνολικά πώ η Νέα Δημοκρατία κινείται, πώ ο Μαρκόπουλο στην Επιτροπή. Είναι ακριβώ. Το τσιμέντο από πάνω είναι. Αυτό ακριβώ. Ό,τι βλέπει. Και ο Μαρκόπουλο στην Επιτροπή αυτό είναι που είναι περήφανο για την Εκουρλίδικη. Να ακούσουμε έναν αγοραστό, τι έλεγε τότε, γιατί το επιχείρημα τότε ήταν. Ε, ότι πρέπει να πατήσουν οι γερανοί ναι. για να σηκώσουν τα Εκμαπάθηκα. βαγόνια. Εκμαπάλικα, θα βάζαμε δύο μαδέρια, δεν ήταν σωστό. και οπότε ναι. γι' αυτό το τσιμεντόσαμε Όλο όμως. Ναι. Είπαν και, πολλά, είπαν και πολλά ότι τράξατε γρήγορα να τα καλύψετε εκεί oh, τα ίχνη και ότι μπορεί υπάρχει, να τέχι. η φωτιά αυτή που από τί προήλθε η πολύ μεγάλη φωτιά Εκεί έγινε η αποκατάσταση για να μπορέσουν να επιχειρήσουν οι γερανοί γιατί μετά έπρεπε να πάρουν τα 5-6 βαγόνια από εκεί να τα μεταφέρουν να μπουν πάνω σε μεγάλες σειρώμενα πτυσόμενα μεγάλες νταλίκες οι οποίε έπρεπε να πατήσουν εκεί πάνω για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να σύμ Τον, δικαστικ... τον, τον Ισαγγελέα να καθαρίσει ε, το μέρο εκεί το οποίο καθαρίζει δεν έχει τίποτα. Τι άμα ο, στον αέρα έχει μια έκκληση κάτι ε, στο έδαφο και το έδαφο είναι εκεί, δεν έχει αλλάξει. <σ tradisks> δεν έχει τίποτα μόνο. Τι να έχει στον αέρα μπορεί να έχει το έδαφο και δεν έχει <σ outro> αλλάξει το έδαφο. Το ίδιο είναι Είrement, και άμα σκάψει από κάτω εκεί. Η γη παραμένει. Τι έχει από κάτω. Δεν ήξερε τι να πει. Τι να πει. Κύπα ποβλακίε α πούμε. Να πατάει ο γερανό ότι οι γερανοί δηλαδή πατάνε. Μόνο σε τσιμέντο. Ναι, δεν παρτάει. Δε, δε, δε είναι γνωστό αυτό. Ναι, όλοι. Το είναι ξέρουμε. γνωστό. Δηλαδή όπου, όπου χτίζονται γέφυρε και οτιδήποτε. Πρώτα τσιμέντο. Πρώτα πρώτα, έχει να... γερανώσει χώμα. Όχι. Τι ναι. να κάνει το χώμα στο γαρμπίλι πάνω. Ναι, ναι, δεν έχει δίκιο σε αυτό. Γλιστράει. <laughs> Αυτά έλεγε τότε ο αγοραστό. Μετά στην Καριστιανού είπε άλλα ότι μου είπαν να το. μου δώσαν εντολή να το κάνω. Τα είπε η κυρία Καριστιανού, φαντάζομαι κάποια δικαιοσύνη, θα ασχοληθεί και θα ρωτήσει. Καλά, πρώτη δικαιοσύνη είναι ότι δεν είναι ο ογοραστός στη θέση που ήταν. Ναι, αυτή η είναι μια δικαιοσύνη. λαϊκή δικαιοσύνη ναι, όμως. Ναι, ναι. Βέβαια, η δεξιά τα κανονίζει αυτά πάντα, τον έχει βγάλει τον νέο ε, περιφερειάρχη, εκτός από όλε επιτροπές ε, και όλα αυτά Και τον <laughs> νέο <ναι, ναι>, δήμαρχο <laughs> στην Αθήνα. <laughs> Πώς δεν το είπαν ανάπλαση. Εκεί Πιο? πέρα, στο, στα τέπει το τσιμέντο αυτό. Μπορείτε. Ανάπλαση εξάρια. του σιδηροδρόμου, α Γιατί κάτι. ήταν και ένα κονδύλι 700 χιλιάρικα. Ο... Εντάξει, τι τσαπένα αυτά. Όχι, η ανάπλαση ναι, στοιχίζει. Δεν δε δίνει το χώμα, Δεν 700 χιλιάρικα να πατήσει ένα γερανό πάνω. Πού θα πατάνε η γερανή μα, στη Φίνια. <laughs> Πρέπει να πατήσει να είναι και μια μοκέτα. Για τον γερανό. Αυτά είναι. Αυτά είναι με βάση, επειδή λένε όλοι, ε, κατηγορήθηκε η Ελλάδα χτες στο κοινοβούλιο, το ευρωπαϊκό, ναι, ναι, αυτά, είναι, αυτά είναι, αυτά εδώ είναι, γι' αυτά που μπορεί να έγινε όπως έγινε, αλλά υπάρχει βάση λογικής από κάτω και υπάρχει βάση. Είναι ο Βορύτης λοιπόν σήμερα το πρωί στο Μέγκα και τον ρωτάνε για τους πολιτικούς και πώ πρέπει να τους επιλέγουμε και τη σοβαρότητά του και τη συνέπειά του. Ω πολίτε θα πρέπει να εμπιστευόμαστε του πολιτικού. Όμω θα πρέπει να το, το ξεκαθαρίσουμε. Στη δημοκρατία ξέρετε υπάρχει το εξή: Ότι του επιλέγετε του πολιτικού. Ωραία. Εσεί οι πολίτε. Πολύ καλά το λέει, εσεί οι πολίτε. Καθαρή απάντηση του ήρθε και αμέσω, δεν κόμιασε. Ναι. Επιλέγετε του πολίτε. Ανάμεσα σε που έχουμε να σα δείξουμε. Αυτή είναι, εννοεί. Okay. Συνεχίζει η μέσα αμέσω μετά. Όταν λοιπόν ο κύριο Καραμαλής βγαίνει και λέει από το βήμα της Βουλής ότι το τρένο είναι το ασφαλέστερο μέσο οι πολίτες τον εμπιστευτήκαμε, ναι ή όχι? Τώρα γυρνάτε στον πολιτικό κανόνα; Όχι, επειδή μας λέτε ότι δεν τόλμησε κανεί μέχρι σήμερα να, να συνδέσει το, το ένα με το άλλο. Το λέω, κάνουμε. Ακούστε. το λέω για να συζητήσουμε, κυρία Βουλγαρή, αυτό το ψήφισμα. Αυτό το ψήφισμα είναι, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε πει. Ναι, άλλαξε ξαφνικά η συζήτηση. <laughs> Πήγε αλλού. Επειδή είναι σοβαρό και έξυπνο. και ήξερα να είναι σοβαρό το να υπεκφεύγει. Ναι, αυτό εννοώ. Έχει απολυθμού, γι' αυτό είναι σοβαρό. Είπε αυτή την, την ιστορία. Ότι, ε, ναι, εσεί επιλέγετε, αλλά καπάκι μετά μα είπαμε να πούμε για το ψήφισμα. Ναι, αλλά. ναι το, μην λέμε. Αλλά τώρα. Όταν του είπε παράδειγμα ότι εμπιστεύτηκαν, έβγαινε ο Καραμάλι στη Βουλή και έλεγε. Είναι ντροπή να λέτε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στου ιδροδρόμου. Τα ακούγανε όλοι και λέει, Το πιο ασφαλέ μέσο είναι ο σιδηρόδρομο. Και αμέσω μετά να πούμε για το ψήφισμα. Βέβαια ταυτόχρονα έβγαινε και ο Άδων και έλεγε: Τι άρεγε ο Καραμαλή, Ότι δεν είναι ασφαλέ, δεν πήγαινε κανεί. Αυτό ακριβώ. <laughs> δηλαδή να τα βάζουμε όλα σε μια ζεγαριά. Ναι, παν μπαίν. Τι κάνουμε, τι Όλη μέρα ζυγίζουμε. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο σε αυτή τη χώρα. Όλη μέρα ζυγίζουμε. Το τι λέει ο καθένα και το τι λέει ο άλλο. Το ότι ο Καραμαλή ζήτησε από το Μητσοτάκι να μην του δώσει χαρτοφυλάκιο, αυτό δεν το εκτιμάει κανεί. Τι ω ζήτησε. Ο Καραμαλή είπε στο Μητσοτάκι να μην του δώσει Υπουργείο. Γιατί... Όχι. Τότε. Έ, έτσι διαίρευσε. Αυτό κανεί δεν το εκτιμάει Άμα με λέμε τι διαρρέη εδώ, κατάλαβε. Ωραία. Μέρα. Δεν το είπε. Το ότι ο Μετσολάκη δεν του έδωσε. Mm. Γιατί δεν λέμε μπράβο στον πρωθυπουργό, τον τιμώρησε 7.000.000 το μήνα μόνο. <χω> Τη <Τι> βουλευτική <χω> αποζημίωση. <χω> ε. Ναι. Okay. Δεν λέμε τα καλά όμω. Δεν τα λέμε τα καλά. Θα αναγκαστεί να δε, κάνει και TikTok αν, αν τα λέει αυτά. Ναι. Τώρα, σε λίγο. Ξεκίνησε πάλι τα TikTok γιατί έρχονται και Γιατί να μην βγαίνει ένα τέτοιο να λέει Είμαι φάρο. Μόνο του να λέει Είμαι φάρο. Είναι το καλύτερο που μπορείτε να βγει κάποια στιγμή να τα λιώνουμε. Τι κοροϊδευόμαστε, βάζει τα τσικό. Ναι, σιγά σιγά. Ναι. Νομίζω εν ώψη ευρωεκλογών θα δούμε πολλά τέτοια. Ε, να πάμε στο γάμο των ομοφίλων ζευγαριών. Ναι. Γιατί στη Βουλή συζητιέται. Εισηγητή από το κόμμα Νίκη είναι ο κύριο Παπαδόπουλο. Αγαπητός βουλευτή, είναι, είναι και γιατρό. Επιστήμονε ξέρουν. Κύμα να λένε. Όχι, Νίκο. Νίκο. Α. Νίκο. Ο κύριο Νίκο Παπαδόπουλο. Καταπατείτε η επιστήμη της βιολογίας και της ιατρικής, σας ενημερώνω ότι το σώμα μας αποτελείται από 33 τρισεκατομμύρια κύτταρα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για αυτά τουλάχιστον 30 ώρες για το κάθε ένα. Το θέμα δεν θα εξαντλείτε. Μόνο όμως, μόνο από αυτά τα 93, δύο τύποι κυτάρων μπορούν να ξεκλειδώσουν τον πυρήνα τους και είναι όρος βιολογίας αυτό να το ανατρέξετε γιατί κάποτε είπα ξεκλείδωμα και ψάχνονταν να ξεκλειδωθεί ο πυρήνα του και να γίνει αυτό το μέγα φαινόμενο της σύζευξης μόνο δύο κύτταρα αυτά λέγονται γαμέτες και είναι το άριο και το σπερματοζουάριο γάμος προποθέτει γαμέτη ένας γαμέτη, γάμος δεν γίνεται Όχι, κουμπάρο. Δεν προποθέτει κουμπάρο γάμος Και παπά. Ναι, Μόνο γαμέτε έχει. Ναι. Μόνο αυτό να τα είπε εδώ. Είναι και επιστήμονα, είπε για τα δισεκατομμύρια των κυτάρων. Γαμέ την κοινωνία μου. Θα μα πει τι θα κάνουμε στο σώμα που έχουμε τόσα κύτταρα. Άσε με την αυτοδιάθεση. 33-34. Τι, πόσε λεπτά. Ναι, άσε με. Θέλω να κάνω ό,τι θέλω. Όχι, τι λέει ο γαμέτη σου είναι το θέμα. Ναι. Αυτό έτσι θα κάνω. Το ξαναείπε, δεν έμεινε μόνο εκεί. Θέλουν λέει πέρα από γάμο τώρα να κάνουν και οικογένεια. Χάσανε οι λέξεις στο νόημά τους. Ξέρετε τι θα πει οικογένεια κύριε και κύριοι. Αναλύστε την. Σημαίνει οίκος. Οίκο μπορούν να κάνουν. Με πέτρες, με κεραμίδια, με τούλα. Να κάνουν και οίκους πολυτελείας. Η οικογένεια όμως προϋποθέτει και το λέξη γένος Πώς θα γίνει το γένος αγαπητή μου Είτε στον άνθρωπο, είτε στα ζώα, είτε στα φυτά Θέλει γαμέτες όπως σας είπα αρσενικό και θηλυκό Μόνο αρσενικός, μόνο θηλυκός γαμέτης Γάμο και οικογένεια δεν μπορούν να κάνουν Δεν γίνεται γενιά δηλαδή Έχουμε θέματα Ακούγοντας τον Παπαδόπουλο mm -hmm. Λε βέβαια ότι σε κάποιες δεν θα έπρεπε όντω να έχει γίνει γενιά. Έλα, μου ρε, εντάξει, είναι yeah. ωραία. Ναι, ναι, πλάκα έχει, ναι. Ναι, γραφική, είναι, ναι, τα λέμε πολύ καλά. Είναι στην Πολύμη. κιόλα. Εδώ ο Παπαδόπουλο που είναι και επιστήμονα. Δηλαδή είναι <laughs> και πρόεδρο. Ξεχυλίζει αυτό. Από δημόσιο πανεπιστήμιο. Hey, ορίστε. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Yeah. Ε, επικαλείται επιστημονικά στοιχεία, δηλαδή λέει για του γαμέτε, λέει για τα κύτταρα κτλ. Και λέει ότι όλο αυτό που προτείνεται και πάει να ψηφιστεί είναι κατά τη Αγία Γραφή. Και κατά του νόμου του Ευαγγελίου. Ορίστη. Ενώ το ξεκινάει επιστημονικά, πάει και το τεκμηριώνει. Κάπω πρέπει, πρέπει να Να την και, και το κόμμα του. Και τα παντρεύει με αυτόν τον τρόπο. Μετά ο κύριο Παπαδόπουλο εδώ, συνεργάτη μα, γιατί αρχικό είναι, είναι η συγκητή του κόμματο στο και. θέμα αυτό, οπότε θα μιλάει και είναι ωραίο όλο αυτό. Ε, μίλησε με, έτσι, με αγάπη, γιατί ο χριστιανισμό πάνω απ' όλα, ξέρουμε, είναι αγάπη. Και τέλο στη συμπεριληπτική γλώσσα. φουμιλάτε αναφέρετε τη λέξη το νομοσχέδιο των ομοφύλων αντί των ομοφυλοφύλων. Γιατί και αυτή η λέξη αγαπητοί μου ομοφυλόφιλοι είναι, σας χαλάει το image, είναι και αυτή συμπεριληπτική. Και όντως είναι, στην αρχαία ελληνική γραμματεία Και στην Αγία Γραφή δεν υπάρχουν αυτέ οι λέξει. Υπάρχει η λέξη Κίνεδος, η λέξη Μαλθακό, η λέξη Αρσενοκύτη και άλλε που δεν θα ήθελα να τι αναφέρω γιατί θα στεναχωρηθείτε. Οπότε στα ελληνικά το νομοσχέδιο σα θα μπορούσε να. να στα Ρωμαϊκά δηλαδή, στα ελληνικά θα μπορούσε να ονομαστεί νομοσχέδιο του γάμου των Κινέδων. Νομοσχέδιο του γάμου των Μαλθακών. Είναι ομοσχέδιο του γάμου των Αρσενόκητών. Αυτή είναι η γλώσσα μα, η ελληνική, η ρωμαϊκή, η ορθόδοξη ελληνική γλώσσα. Και όχι αυτή τη συμπερίληψης που πραγματικά δημιούργησε παράκρουση στον τόπο μα. Αυτά βέβαια δεν ήθελα να το πει αυτό. Όχι. μόνο αν ήθελε να το πει θα έλεγε των κοινέδων και αυτά, γιατί δεν ήθελε να στεναχωρηθούν οι άλλοι ναι. αν τα έλεγε θα ήταν των κινέδων. αν τα έλεγε γιατί δεν ήθελε όμως να τα πει μη στεναχωρηθεί ναι, ο κόσμος ο άλλος γέριψε και τον τόνο στη γενική okay. λοιπόν γιατί με... κίνεδι, ναι. Ναι. Τον Ωραία. φτάσαμε στο τέλος ε, με ναι, τους κοινέδους με αυτά και με, με τα άλλα ε, με ξυλούρι σας αποχαιρετούμε οι διαφημίσεις αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρω τα υπόλοιπα αύριο γεια χαρά So the